καθαρίζουν, κερία μου. Στον τείχο, τώρα και στη γειτονιά σας, οι τυρνετ Με έναν η καλύτερη εκπομπή τη ανθρωπότητας. Wake up, kid, it's half past the youth, There ain't nothing really changing but the date. You a grand slammer, but you know, babe, Ruth, you gotta learn how to relate. I've oh, been swinging from the party gate. I got all the answers, and lo and behold, you got the right key, baby, but the wrong key. Ho, oh, yo. Ήταν ωραία εισαγωγή από το τραγούδι και είπα να την ακούσουμε παρέα. Κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε στον τοίχο. Να είστε καλά που έχετε την υπομονή και μας κάνετε και αυτή την τιμή να μας ακούτε καθημερινώς. Α, μέχρι να γίνουν οι πληστηριασμοί Όπως είπε εδώ ο καναλάρχης Μετά Θα, θα τα βγούμε στον πληστηριασμό <Και> Κυρία μου και κυριέ μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Καλή σου ημέρα όπου και αν βρίσκεσαι <Και> Είναι η εκπομπή όπως είπαμε στον τοίχο Εγώ προσωπικός αυτοπροσκόπος δηλαδή Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου <Και> Εσείς είστε στο 2681 4060 <Και> Όπου λειτουργεί Για να δω περίμενε Διότι ποτέ δεν ξέρεις με τα φαντάσματα ναι λειτουργεί κανονικά Μπορείτε να μας στείλετε Μας πάρετε να μας πείτε διαζώσεις Τα ωραία σας μηνύματα και τις καταπληκτικές σας παρατηρήσεις <Τι> <Τι> Κυρία μου και κυρία μου Οι καλημέρες μας είναι πολύ καλές καλημέρες Πάρτε διαλέχτε Και ε, να πούμε καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι και από αέρος-αέρος εδώ Ωραία να είχαμε ένα αέρος-αέρος τώρα Θα ρίχναμε ανταϊρού πλάνο, Σαν τον αντάρτη τον παλιό Κυρία μου και κυρία μου Και μέσω Ιερού Ιντερνεδίου εκεί στους φίλους στη, Στο Φάρο στην Αλεξανδρούπολη Στην καφεντέρια Ξέρεις ποια εκεί Καλή σου μέρα τζίνα Λοιπόν καλημέρα στους φίλους στην Καβάλα στο, στη δράμα στο, στο Ευρωκόπη στο Γρανίτη Θέλω να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Γρανίτη <ΣΣΣΣ> Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Στην Ορεστιάδα Στη, στη Θεσσαλονίκη <ΣΣΣ> Θεοδοσία τι έγινε, τι έγινε Κουνιέται ο Λευκός ο εκεί. <ΣΣΣ> λοιπόν κυρία μου κυρία μου Στην Πτολεμαϊδα Στην Κουζάνη, Στη Στα Τρίκαλα Στην Αθήνα στην Άνω το στο γίζει, στο γίζει στα Τουρκοβούνια. Εσείς οι Αθηναίοι ξέρετε πού είναι τα Τουρκοβούνια. Λοιπόν, στους φίλους μας στην Κρήτη, στην Εμέα, στην Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα σ'ούλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό κυρία μου και κυρία μου. Να'στε ούλη καλά που έχετε την υπομονή να... Ακούτε αυτή την εκπομπή και να ευχαριστήσουμε και πάρα πάρα πολύ τους φίλους Οι οποίοι στέλνουν και email και στέλνουν και μηνύματα Και συναμετάξι μας λέμε τον πόνο μας κυρία μου και κυριέ μου Ποιο είναι ο μα μας να μας πεις Εντάξει ρε παιδί μου, εν μου του λόγου το είπα μα μας λέμε την ευτυχία μας Κουβεντιάζουμε και λέμε την ευτυχία μας διότι είμαστε το ίδιο ας πούμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι σαν το κυβερνητικό όλο αυτό κλιμάκιο το οποίο ένα μέρος του αληχτάει κάθε μέρα στην τηλεόραση το άλλο ταξιδεύει πάει από εδώ, πάει από γη, λιμών ε, για συσκέψεις, διασκέψεις γκβέντες πολύ κουβέντα αδερφέ μου αυτό είδες τι λέει όλο λάδι λάδι και από τη γανίδα τίποτε στις Βροξέλλες λοιπόν ο Αλέξης μας με Μέρκελ και Ολάντ Εκεί θα, θα μαζευτούν οι golden baristas και θα φτιάξουν μια καφεδιά μεγάλη. Ωραία, θα ανάψουν και ένα αργελέο όπως καταλαβαίνει, κυρία μου και κυρία μου. Στημένη ιστορία επικοινωνιακή για τη διαπραγμάτευση, για τους συντελεστέ του ΦΠΑ, για το τέτοια, για κανένα σοβαρό θέμα. Για κανένα σοβαρό θέμα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Κοίτα να δει τώρα ένα χαζούλη άνθρωπο ο οποίο. Δεν είναι α πούμε τη οικονομική διάσταση του βαρουφάκη. Γιατί ο βαρουφάκη έχει φοβερή οικονομική διάσταση. Ο άνθρωπο είναι και σπουδαγμένο και είναι και ήρωα ήρωά σα και υπουργό οικονομικών. Μιλάμε για ένα χαζούλη άνθρωπο, λέει τώρα ο Χαζό. Σκέφτεται σκεύ, με, με το μυαλό του. Αν ο ΦΠΑ έχει ένα ΦΠΑ, α πούμε, 10%, έτσι, και κάνει τζίρο 100 εκατομμύρια. Και έχει ένα ΦΠΑ 20% και κάνει τζίρο 10 εκατομμύρια. Από πού παίρνει περισσότερα το κράτο, σκέφτεται ένα χαζό τώρα. Σκέφτεται, ρε παιδί μου, ένα χαζό. Μετά μην ξεχνά, Ελινάρα μου, διότι είσαι γνώστης μόνο τη ε, ε, παπανδριακή ιστορία του Πασοκιστάν και νυν Λοιπόν ότι όλα αυτά τα νησιά, ειδικά δωδεκάνησα και τέτοια, λοιπόν, αναπτύχθηκαν. Όταν ήταν κάτω από ειδικό φορολογικό καθεστώς Λοιπόν Κύνεχα να φάω τα έρματα ζωντανά Λοιπόν από Γερμανίες Αγγλίες Να πούμε να πάνε στην Κώστη Ρόδο Παράδειγμα σου λέω τώρα Όπου έπιναν τον άμπακο Γιατί ήταν είπαμε ειδικό φορολογικό καθεστώς Και θα σου πω και μια λεπτομέρεια Όταν ήταν να φύγουν Βάσει νόμου δικαιούταν να κουβαλήσουν στο αεροπλάνο τόσα λίτρα μπίρας, τόσα λίτρα κρασιού, τόσα λίτρα κάτουρο. Ε, το έπαιρναν και το κουβάλαγαν μαζί τους στο, στο αεροπλάνο. Από αυτό το ειδικό φορολογικό καθεστώ, εκτός του ότι ο τουρισμός είχε χτυπήσει κόκκινο, δεν μπορούσε να τους ανταγωνιστεί καμία Τουρκία, όσο ευθύνη και αν ήταν, έτσι, καλά τότε δεν είχε και υποδομές, θα μου πεις, αλλά και τώρα που έχει δεν θα μπορούσε να τους ανταγωνιστεί. Λοιπόν, αλλά και το κράτος Θα είχε έσοδα Μεγάλα έσοδα Συζητώντας λοιπόν με ένα φίλο Μου λέει, με μια φίλη μάλλον με Μου λέει, βλέπω μου λέει Εκείνο και ακούω μου λέει παραπέρα ε, Με άλλου ε, φίλους Ότι έχει κατακλειστεί η Ελλάδα Από τροχόσπιτα Τις κατά λεφτά αφήνουν αυτοί στην Ελλάδα Αφήνουν λεφτά αυτοί στην Ελλάδα Και επειδή μιλάς για τουρισμό τώρα έτσι? Επειδή έχουν αναγάγει τον τουρισμό Οι ίδιοι σε βαριά βιομηχανία Λέμε ρε παιδί μου τώρα Εντάξει, τι αφήνουν αυτοί Ακόμα και το πετρέλαιο Του αυτοκινούμενου Σε βαρέλια το έχουν Έτσι; Άϊτε να βρουν καμιά γριούλα στο δρόμο Να πάρουν κανένα καρπούζι Γιατί δεν φυτρώνει στις βαβαρικές άλπες Λοιπόν Καναγκούρι Να το πάρουν τζάπα, τι άλλο αφήνουν στην Ελλάδα Αυτά και άλλα ωραία κυρία μου και κυρία μου Διότι Όπως έχουμε πει τώρα το, τα επικοινωνιακά προβλήματα είναι για το ΦΠΑ, δίθεμου τα είχαμε, Και για το ότι προσκύνησε μια μάνα εκεί το Γκουρουπλέα, τον υπουργό Το άδειξαν, το ξανάδειξαν, το καταλαβαίνεις Η γελοιότητα, η ξεφτύλα Σε, ό, σε όλο το μεγάλο, της δημοσιογραφίας δηλαδή Σε όλο της το μεγαλείο όλα, όλα είναι επικοινωνιακά Βγήκανε λέει τώρα έχουν μαζοχθεί 50 Οι οποίοι μάλλον δεν θα υπογράψουν Τη συμφωνία Βρε πλάκα μας κάνετε Πλάκα μας κάνετε Θυμάσαι επί Σαμαρέος Πόσοι αντάρτες υπήρχαν Και μετά μπαίναν μέσα και φωνάζαν Ναι σε όλα oh, Τούτη τη φορά μπορεί να μην, μπουν, να, να, να, να μην μπουν Ναι σε όλα Αλλά αυτοί δεν είναι αντάρτες είναι οι ζυμώσεις για τη δημιουργία των νέων εναχωμάτων, των νέων σχημάτων διακυβέρνησής σου μεγάλε δεν ξέρω πόσο τα νέα σχήματα διακυβέρνησης, What? τα οποία ετοιμάζονται με Σαμαροβενιζελοκουρελοτσίπριδες και Θεοδωράκηδες και άλλους θα κορέσουν την πίνα σου και την τρέλα που αρχίζει και κυκλοφορεί στο μυαλό σου It's... δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω προσωπικά για τον καθένα It's... αλλά αυτοί αυτά κάνουν πιπ και σα έλεγα χθε ή προχθές Πείτε μου έναν, έναν Αληχταρά τον οποίο ακούτε στις τηλεοράσεις Και να αναλύει και να κάνει Να έχει μιλήσει ότι στη, στη, Στον Ευρωκόπη Ξέρω εγώ λέμε τώρα ρε παιδί μου Στην Αλεξανδρούπολη Στα Κάτω Γουριανά Σε ένα μέρος τέλο πάντων Άνθρωπος έκανε ένα μεροκάματο Πείτε μου έναν Ένα, ένα μεροκάματο πανελληνίως ένα. Φτάσαμε στο σημείο λέγαμε χθες να θέλουν οι έμποροι να πάρουν 12 λεπτά τη... το καλαμπόκι ναι, το καλαμπόκι στον κάμπο τη Θεσσαλία. και αφού έχει άντρα και σε αριστερή κυβέρνηση για δεν λε με νόμο μέχρι να εξαντληθεί το καλαμπόκι της Θεσσαλία. δεν μπαίνει στην Ελλάδα καλαμπόκι από το Τουρκμενιστάν και από, τη... από... από το ΣΥΝΚΑΣ ξέρω πού διάλου το φέρνει. γιατί ναι, έλα ναι. γιατί Αυτά και άλλα ωραία κυρία μου και κυρία μου. Το θέμα όμως δεν είναι αυτά. Έχουμε και τους ε, καθημερινούς τύρανους κατ' εμάς για σας, οι οποίοι ε, με τα εργαλεία τους μας ενημερώνουν τι κάνουν. Για παράδειγμα, έκανε η αφεντική σου, η Μέρκελ, έκτακτη συνάντηση με το, με το κόμμα της. Εκεί λοιπόν, εκεί ακούγονται ωραία πράγματα. Μην κοιτάς που δεν δίνεις σημασία εσύ. Για παράδειγμα... Ο επικεφαλής των βουλευτών του, κόμμα, του κόμματο της Μέρκελ, δηλαδή των Χριστιανοδημοκρατών, είπε Δεν καθορίζει ο Δανιζόμενος υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί φιλικά να του δώσει το χρήμα ο πιστοτής Γιατί είπαμε εμεί το αντίθετο κύριε το κογλίφε μου Και καλά να είσαι το κογλίφος σε, σε, σε ένα υπαρκτό ε, δάνειο Να είσαι το κογλίφος σε ανύπαρκτο δάνειο, αυτό ξεπερνάει δηλαδή Όχι Χόλιγουν όχι επιστημονική φαντασία. Να είσαι το κογλήφος σε ανύπαρκτο δάνειο. Ξεπερνάει τα πάντα. <Το> κυρία μου και κυρία μου, σας έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον αριστερό, τον υπερπατριώτη αντιπρόεδρο του Γιούνκερ, κύριο Παπαδημούλη. Ε, ε, τονίζω ότι είναι αριστερός, έτσι. Μας είπε λοιπόν ότι οι μοναδικές πλέον γραμμές που έχει η κυβέρνηση, ο Παπαδημούλης τα από αυτά, δεν τα λέω εγώ, είναι να μην αυξηθεί κατά 10 μονάδες το τιμολόγια της ΔΕΗ μέσω ΦΠΑ και να μην καταργηθεί το ΕΚΑΣ. Αυτές είναι οι κόκκινε γραμμές. Κυρία μου και κυρία μου, ε, θα σου πω γιατί μας δουλεύει ο κύριος Παπαδημούλης αυτή τη στιγμή, ειδικά για τη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ, στη ΔΕΗ, αυτή τη στιγμ οι αυξήσει θα γίνονται για τον εξή απλό λόγο. Διότι σου βάζουν ρυθμιζόμενε χρεώσει όσο γουστάρουν. Το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνει, δηλαδή, ε, το διαβάζει το χαρτί που σου στέλνει, το εγκεφαλικό που σου στέλνει η ΔΕΗ κάθε μήνα. Σου λέει ρεύμα 10 ευρώ, για την έρτη εκεί για να διοριστούν τα παιδιά εκεί 25 ευρώ, ΦΠΑ ε, 30 ευρώ και 360 ευρώ ρυθμιζόμενε χρεώσει το καταλαβαίνεις αυτό or not οπότε για ποιε κόκκινε γραμμές δηλαδή να μα ομιλήξει ο κύριος Παπαδημούλης αυτή τη στιγμή θέλω να σας ενημερώσω το εξής για όσους δεν έχετε ενημερωθεί παρακαλώ ρίστε καταρχάς κύριε, και τηλεατρατά μου δεν φωνάζω Α, μου το έπρεσες εν τυρήνα... Α, εντός παρενθέσεων. Εν τυρήνα του λόγου. Α, να μην ενημερώνεις. Με ποιον με το... Α, μαν, έρε, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, Με βοηθάς, με βοηθάς, με βοηθάς. Βε... Με βοηδάς, με βοηδάς πάρα πολύ Έλα λιά. Με βοηδάς πάρα πολύ κύριε τηλεαγροατά μου Κάνοντας τη σημείωση Ότι ε, Έπρεπε να διαμαρτύρεσαι Μου λέει ο τηλεαγροατής Αν οι ρυθμίσεις ήταν αρύθμιστες Τώρα που είναι ρυθμιζόμενες Δεν χρειάζεται να διαμαρτύρεσαι Κύριε, κύριε τηλεαγροατά μου Με βοηδάς πάρα πολύ με βοηδά. Θέλω να σας ενημερώσω για το εξής Πολλοί από εσά. Μπορεί να μην είχατε σκιαχτεί Με τις 100 δόσεις του Σαμάρα Μάλλον δεν προλάβατε Αλλά να σας έσκιαξε Η κυρία Βαλαβάνη Και από πατριωτικό καθήκον Να τρέξετε Να φτιάξετε, να ρυθμίσετε 100 δόσεις για τις οφειλές Στα ασφαλιστικά ταμεία ε, Μάθετε λοιπόν το εξής Ότι την ακίνητη περιουσία σας Δεν τη σώζετε με αυτή τη ρύθμιση Πώς είπατε Δεν τη σώζατε Ακούστε τώρα γιατί Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν δικαίωμα Ακόμα κι αν οι οφειλέτες Είναι στο πρόγραμμα Και είναι τυπικοί Ακόμη κι αν είναι τυπικοί στις δόσεις Να του πάρουν το κονάκι Ξέρεις τι είναι, το κονάκι Θα υποθηκεύουν τα σπίτια Λοιπόν όσοι χρωστούν στο ταμείο, στα ταμεία Σπίτια ή άλλα ακίνητα Υποχρεούστε να βάζετε ω υποθήκη όσοι χρωστάτε στα ταμεία. Ακόμα κι αν είστε σε ρύθμιση. Ακού! Αν είσαι σε ρύθμιση και είσαι τυπικό και πληρώνει κανονικά, δεν έχει σημασία. Πρέπει να βάλει υποθήκη το σπίτι ή άλλο ακίνητο. Αυτή η πρόβλεψη λοιπόν γίνεται με ειδική διάταξη μεγάλη στο άρθρο 17 του νομοσχεδίου για τα κέντρα πιστοποίηση αναπηρία. Άκου που το πέρασαν. Που πέρασε από δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εργασία και έχει εφαρμογή όχι μόνο σε όσου υποβάλλονται αίτηση ρύθμιση από εδώ και πέρα, αλλά και στου 210.000 οφειλέτε οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στι 100.000. Πώ είπε, είδε που το πέρασαν στο άρθρο 17 του νομοσχεδίου για τα κέντρα πιστοποίηση αναπηρία. Τσουπ, έχωσαν και εκεί αυτό ότι θέλουμε και το σπίτι σου. Α πληρώνει τι δόσει. Λοιπόν, και για τους καινούριου αλλά και για τους παλιούς Και το πέρασαν εκεί Αυτοί μεγάλε που τα περνάνε αυτά, πρόσεξε Και αυτοί που τα ψηφίζουν Είναι αριστεροί, μην το ξεχνάς αυτό Ορίστε παρακαλώ Ναι, ναι <laughs> Ναι φίλε μου έβαλε στην υπογραφή σου διότι σε κορόιδεψε η Βαλαβάνη και ο Σκουρλέτης Έβαλε στην υπογραφή σου να σου πάρουν το σπίτι όπως το λες Διότι ο Σκουρλέτης και η Βαλαβάνη και όλοι αυτοί φωνάζουν δίθεν και διαπραγματεύονται για τι 100 δόσεις Και περνάνε αυτά τα μνημονιακά εδάφια τους νόμους και εσύ, μεγάλε, δεν παίρνει χαμπάρι. Το καταλαβαίνει. Όχι, θα μου πει. Παρακαλώ. μάλλον μυαλό σου Και πάλι πάνω και πάλι. Γιατί? Ναι, μπράβο, Μπράβο, μπράβο Ναι το όπως το λες Ναι όπως το λες Γι' αυτό που το πέρασαν στην ε, αναπηρική εκεί στο, Με το 17 mm. Mm. Το άρθρο 17 Το καταλαβαίνεις μεγάλη τι κάνει ο σκουρλέτης με τη βαλαβάνη Κατατάλα είναι Μπροστά στις κάμερες Ρε παιδί μου Τι, τι διαρριχνύουν τα ημάτια τους για το λαό Και πήγες εσύ και υπέγραψε τώρα Κατάλαβε, Αναφέρει ότι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης Δηλαδή αυτά είναι δεν σας θέλεμε λέμε εμείς Είναι υπογεγραμμένα ορίστε. Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Κυρία μου, ποιο σου είπε ότι το, η, αυτοί εδώ είναι καλύτεροι από του τοκογλύφου. Αυτού του τοκογλύφου, ξέρεις, του γνωστού δολοφόνους Δεν μιλάμε για του αυτού που σου λένε, του τοκογλύφου εδώ γύρω, που ξέρει εσύ στην πόλη σου εκεί πέρα. Σου είπε κανένα ότι έχουν καλύτερο μια, είναι καλύτερη αυτοί από του τοκογλύφου. Εδώ μιλάμε τώρα για τους του ανθρώπου, προσέξτε. Και υπογράψαν για 100 δόσεις και θα πάνε να του πάρουν τα σπίτια. Το καταλαβαίνει αυτό. Και α πληρώναν και κανονικά. Διότι σου το επαναλαμβάνω, οι φορείς κοινωνική ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματική πρώτον να εγγράφουν υποθήκε σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των, των συνυπόχρεων προσέπων προσέξτε, ή των εγγυητών εφόσον οι οφειλοί δεν είναι ασφαλισμένοι. Καταλαβαίνει τώρα τι έχουν κάνει. Αυτό τα έκανε ο με τη βαλαβάνη μεγάλη. Δεν τα έκανε ο Παπαδόπουλο με τον Πατακό. Ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο και τον Γκουρέλα Αυτή ήταν η ταξική σου εχθρή αριστερέ μου Αυτά τα έκανε ο Σκουρλέτης με τη Βαλαβάνη Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα Πρώτον λοιπόν και δεύτερον Να μην χορηγούν Αποδεικτικό ενημερότητας Για μεταβίβαση ακινήτου Ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος Επ' αυτού εφόσον η συσταση εμπραγματου δικαιωματος επ εφοσον η οφηλη δεν είναι ασφαλισμένη Το καταλαβαίνεις Τα μίσταρνα όργανα της κατακτημένης Ελλάδας των Γερμανών αυτό είναι αυτή τη στιγμή αυτά διότι αριστεροί άνθρωποι μόνο που θα το βλέπαν αυτό να το δέω το όχι δεν θα το πέρναγαν θα τους τότριβαν το στη Μούρη και αν τους απειλούσαν θα έλεγαν τέλος παρετούμε ένα η ιδία που πλημμύρισε τον το, το, το εγκέφαλό μου και πήγαν και το πέρασαν μεγάλε και αυτή η διάταξη λοιπόν που λες, δεν εξαιρεί μικρούς ή μεγάλους αλλά όπω ανέβρε αρμόδιος αρμόδιο τέλεχο ασφαλιστικού φορέα, θα εφαρμοστεί σε όσου είναι, είναι μεν σε ρύθμιση. Λοιπόν, είτε χρωστούν πολλά, είτε χρωστούν λίγα. Δηλαδή, μεγάλε εσύ που δεν είχε και χρώσταγες χίλια ευρώ και μπήκε στη ρύθμιση, και αυτό που χρωστάει 50 εκατομμύρια είστε το ίδιο. Το ίδιο. Βέβαια, εκείνο δεν πρόκειται να πάθει τίποτε. Εσένα θα σου πάρουν το σπίτι, εντάξει. Αυτά λοιπόν είναι τα αγαστά έργα του αγαπημένου ε, αριστερού σκουρλέτη που επαναλαμβάνω ότι αν γι' αυτόν βρείτε από που κρατάει η σκούφια του και τι έκανε στη ζωή του ελάτε να μου το τρίψετε στη Μούρη και της αριστερής κυρίας Βαλαβάνη αυτή είναι η διακυβέρνηση της αριστεράς μεγάλε η Αθήνα λέει νομίζει ότι είμαστε στο 2012 όταν οι εταίροι ήθελαν να ρίξουν απλά λεφτά στο πρόγραμμα, μα είπαν οι Ευρωπαίοι Επίτροποι στου Financial Times. Ορίστε παρακαλώ. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, Έχει δίκιο, φίλε μου. Εμεί χτυπιόμαστε αυτή τη στιγμή και τα ρηπουρτάζια στα κανάλια είναι ότι θα πάνε τα μακαρόνια 8% και 10% πάνω και δεν θα έχει να πάρει μακαρόνια και ρύζι και το κράτος αν δεν αγοράσεις δεν θα εισπράξει έτσι από να... και εδώ σου παίρνουν το σπίτι από μέσα από μέσα από μέσα και όλοι αγρών αγοράζουν μεγάλε κάνουν την πάπια μας επιδεικνύουν την αριστερίλα τους την, πατριω... την πατριωτοσύνη του, πως θα την πω την πατριωτικήλα τους το πόσο προοδευτικάντζες είναι σου επαναλαμβάνω αν αυτά τα έκανε ο, Πατακός, ο Μακαρέζος ο Παπαδόπουλος Οι Σαμαροβενιζελοκουρέλιδες Θα έλεγε μεγάλη εντάξει Είναι ο ταξικός μου εκτός απέναντι Αυτά τα κάνουν αριστεροί Μεγάλε αριστεροί hey! Τα κάνουν αριστεροί Σκουρλέτης Και βαλαβάνη είναι αυτοί που πέρασαν Το μνημονιακό κόλπο αυτό Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Μας είπαν λοιπόν οι Ευρωπαίοι Επίτροποι Στους Financial Times ότι η Αθήνα νομίζει ότι είμαστε στο 212 Όταν οι εταίροι ήθελαν απλά να ρίξουν λεφτά Συνέχεια Αυτοί θυμίζουν τους επί Πασόκ επί Πασόκ άχριστους βουλευτές κομματόσκυλα Τα οποία ε, επαναστατούσαν και έκαναν έργα μέσω επιστολών Τι έκανες κύριε βουλευτά μου γι' αυτό Έστειλα επιστολή Τι έκανες κύριε βουλευτά μου γι' αυτό Έστειλα επιστολή θα στείλω επιστολή Θα κάνω επιστολή Εγγραφολογία Σου είπα μεγάλε Την περιμένουν την, την, την Ευ Η Ευρώπη θα αλλάξει Η Ευρώπη όλη θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ Δεν έλεγε ψέματα ο Αλέξης Ότι θα αλλάξει την Ευρώπη Ρε, ε, ε, Καταλαβαίνεις Μέρκελ, Σόιμπλε, Γιούνκερ, Σούλτς Όλοι Δεν κάνουν τίποτα άλλο Έχουν τέσσερι μήνες από το να κουβεντιάζουν Κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα Εντάξει, δεν κουβεντιάζουν στο καφενείο ή στο μπαρ του Ναβάγιου όπω ο Σιριζέο. Κουβεντιάζουν στα υπερπολιτελή κτίρια και ξενοδοχεία κτλ Αλλά κουβεντιάζουν. Και από τη Γανίτα τίποτε μεγάλη Κουβέντα, κουβέντα, εγγραφολογία. Στείλε το χαρτί, φέρε το χαρτί. Δεν μου στείλε το χαρτί, σου στείλα το χαρτί. 47 σελίδε, όχι 46,5. 48 σελίδε, όχι την πήρε τη μία ο Βενιζέλο και σκόπισε τον του. Μιλάμε για τρέλα για τρέλα, κανονική τρέλα quarto... και αυτό, ότι... αυτό το πράγμα υποτίθεται ότι κυβερνάει μία χώρα η οποία είναι αξιοπρεπής, είναι ελεύθερη και το λιμπάν και το ναι ναι. Μπράβο, έχεις τη τηλεακρότημα Μετέτρεψε σε δημοσίου υπάλληλους Έλληνες, παλαιάσκοπεις ξέρεις ποιου, Λοιπόν όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες Μεγάλε είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή Μπορείστε Έλα Έλα ρε φίλε Τι πήρατε Και τι διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι για αυτά. Δε μου λες, ε, έχει, κατέβει και τουρισμός κάτω yeah, loser, Ακόμα και εγκάθετη, ε; Μάλιστα, να σε καλω Εμείς ναι, θα βρούμε άλλο σλόγγαν Μην στεναχωριέσαι yeah. Ναι, έγινε, έλα Λοιπόν, μου λέει ο φίλος ο Νίκος από τη Ζάκυνθο οι, Ακόμα και οι εγκάθετοι Στη Ζάκυνθο Μας πήραν το σλόγγαν το τέλεστε διότι τα πράγματα είναι τελειωμένα και το φωνάζουν ακόμα και η εγκάθετοι. Μιλάμε για ανύπαρκτο τουρισμό, εβαδίζουμε στην δεκάτη, ε, στα μέσα του Ιουνίου παιδιά έτσι λοιπόν ε, για να κάνετε κάποιε συγκρίσεις επειδή ε, τον τουρισμό τον είχαν συμπτύξει σε μήνες ε, ε, Ιούλιο-Αύγουστο ε, το, το μεγάλο ε, την τουριστική σεζόν μεγάλη την τουριστική σεζόν μάλλο Να σου θυμίσω ότι κάποτε στην Ελλάδα Η τουριστική σεζόν άρχιζε το Πάσχα Και τέλεινε τον Οκτώβριο <Τι> Όπως θα ακούς <Τι> Χωρίς διακοιμάνσεις <Τι> Βέβαια έκανε πίκλιο Ιούλιο-Αύγουστο Λόγω Ελλήνων <Τι> Όχι, αλλά η τουριστική σεζόν άρχιζε Το Πάσχα <Τι> Δηλαδή τα ξενοδοχεία σε Κέρκυρες Ζάκυνθους, ξέρω εγώ τέτοια Λευκάδες, Κορόδο κτλ. Άρχιζε το Πάσχα το... Κάθε χρόνο Και τέλειωνε κάπου τον Οκτώβριο Καταλαβαίνεις μεγάλη έτσι Και να τα καράβια με τις αγγλειδούλες Που έτρε... έκλεγαν όταν έφευγαν από την Κέρκυρα για τέ... Γιατί τέτοιο ήλιο Δεν, ξανά βλέπαν, δεν θα ξανάβλεπαν Στη ζωή τους Και άλλες Γερμανιδούλες που έκλαιγαν όταν έφευγαν από την Κόκκι, από τη Ρόδο, γιατί τέτοιο φω του Αιγαίου δεν θα μα τα συναντούσαν στη ζωή του. Κυρία μου και κυρία μου, αυτά που λες μεγάλε. Τα άλλα όλα είναι καρούμπαλα. Είναι μυαλά, είναι απο, ε, αποτελέσματα μυελών δημοσίου υπαλλήλου. Ακούω <laughs> τι σου λέω τώρα λοιπόν. Ε... Και Τετέλεστε Μη σκιάζεσαι όμως Νικόλα Βρούμε άλλο σλόγκα Μπορούμε να πούμε Ας πούμε αυτό που έλεγε παλιά Ο φίλος μου Ο Σωτήρης Αργά τα βόδια περπατούν Και πού και πού μου γκρίζουν Εντάλαβες Είμαι μαριστερός, Είμαι αριστερός Είμαι αριστερός Κάπως κάτι τέτοιο Κυρία μου και κυρία μου Ο φίλος μας Ο αδελφός μας Ο σύμμαχός μας Ο κύριος Γιούνκερ Λοιπόν Κύριος Γι Yeah! Yeah! <laughs> έλα ρε Έλα ρε σε κακούργο Έλα, έλα μήνα Μην κατηγοράσεις τους ψηφοφόρους Μην κατηγοράσεις τους ψηφοφόρους τώρα Ψηφοφόρο είναι, είναι Μιαλά Δηλαδή αφού ξέρουν να παίξω μέχρι και το νούμερο του ATM Οκεί που παίρνουν το μισθό Τα μισθά κατάλαβες Απόξω το ξέρουν το νούμερο 68-53 Και παίρνουν το μισθά παίρνουν το μιστά όπως τα ακούς οπότε δηλαδή το να συμπληρώσουμε το αργά τα βόδια περπατούν και που, και που μου γκρίζουν συχνότερα ψηφίζουν εντάξει εντάξει να σου πω. άκου τώρα μεγάλε. ο σύμμαχός μας που λες ο άνθρωπός μας ρε παιδί μου ο αδερφός μας πως να το πω ο Γιούνκερ απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους Επιτρόπους στο Στρασβούργο μάστε, δήλωσε το εξή καταπληκτικών. Η Αθήνα έχασε την Κομισιόν. Ωχ, oh, χάσαμε την Κομισιόν, stop, μεγάλε. Το να συναντηθώ με τον Τζίπρα στη Σύνοδο Κορυφής θα ήταν χάσιμο χρόνο. Καλύτερα να συναντηθώ με τους Λα... να... Λατινοαμερικάνους που θα συμμετέχουν στη Σύνοδο. Όπα, τι έγινε, βαρεθήκατε την πολλή κουβέντα. Βα... Πλάκα μας κάνεις, ρε Γιούνκερ. Άντε, ρε Γιούγκερ, να πούμε, μην τα πάρει ο Αλέξης, να μου... Ναι με τους Λαμερι... Λατινοαμερικάνους Θα χορέψει και καμιά σάλσα εκεί ο Γιούγκερ Ωχ <Πυξε, Και> <ΟΟ>, τραβάμε Λοιπόν Τι, <Τι> μας είπε υπ... Οι Γερμανοί δημοσιογράφοι Πρόσεξε τώρα Σχολίασαν αρνητικά την πρόσκληση βαρουφάκη στη Μέρκελ <Τι> Να δώσει ομιλία για την ελπίδα στην Ελλάδα <Τι> Ζητά από το Λίκο να γίνει πρόβατο Γράφουν αναλυτές Προσέξτε αφού τα γράφουν Γερμανοί για την ομιλία υποτέλειας για την κλίση ραγιαδισμού γερμανοτσολιαδισμού που έκανε ο σου Μπαρουφάκεν στην ε, κυρία Μέλκερ να έρθει να μας δώσει ελπίδα μιλώντας σε μας το πόπολο στην Ελλάδα βέβαια για την ιδέα του Γιάννη και για αυτή την προδοτική ομιλία διότι πρόκειται για πραγματικό πραγματικά προδοτική ομιλία παρακαλώ Ναι, θα έρθει η Μέλκερ και μόλις τελειώσει την ομιλία θα της πει στο αυτί ο Ιφαροφάκης ηγετική, ηγετική. <Και> Όπως είπες το δικό του, ηγετικό, ηγετικό, ο Τσίπρας. <Και> λοιπόν, μεγάλε, για αυτό το θέμα το οποίο είναι σοβαρότατο και το οποίο σας το ο ξενοφώντας ο Ερμίδης στον τοίχο για την, αυτή την ομιλία ξεφτήλας και την, πρόδο, και την ε, πρόσκληση ε, ραγιαδισμού Γερμανοτσολιαδισμού Κουκούλο Πώς να το πω Κουκούλο Πρακτορισμού Που έκανε ο υπουργός σου Στη Μέρκελ Στην Ελλάδα δεν έχει μιλήσει κανένας Κανένας Όταν λέμε κανένας Κανένας για το να πάρουν να δουν Τι είπε καταρχάς Νομίζω ότι το μόνο γραπτό Που του τα ρίχνει κανονικά Όχι του τα ρίχνει δηλαδή για κανένα άλλο λόγο που αναλύει αυτά που είπε και φαίνεται η ξεφτίλα είναι του ξενοφόδα, το Ερμίδη το, το ρεπορτάζ κανένα άλλο πανελληνίως within... μα κανένα χωρίστη πολύ κυρινή κυπέφτη σήμερα γέλα ναι. μωρέ να σου, να σου ε. Ε, καλά, καλά, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα Να σου πω κάτι, αγαπητέ μου Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις κάτι Άντε να τα ξαναπούμε, να τα πάρουμε από την αρχή, να τα χορέψουμε Καταρχάς, το πώ με χαρακτηρίζει το κάθε κοινωνικό σαν πρόφητο Το έχω γραμμένο, ξέρεις, που όχι στα ε, Τιμημένα, ξέρεις, Υπό, αλλού, θυμών Αλλά μην ξεχνά να σου θυμίσω το εξή. Στην Ελλάδα, όπω σου γράψα και στο Αρθράκι στο, τα διαπραγμάτευτα γεννούν Έλληνες αν το διάβασες αυτοί που θα είναι ανάμεσα στο λαό και σε αυτή την κατάσταση του τσιπριστάν αυτή τη στιγμή θα, θα ποδοπατηθούν μέχρι εξαϊλώσεως θέλεις να σου θυμίσω κάτι όταν είσαι κόντρα στην κάθε είδους εξουσία στην κάθε είδους εξουσία λοιπόν είσαι εχθρός θυμάσαι πως χαρακτήριζε ο, Τσίπρο, όχι ο, ο Βενιζελος Αμαροκουρέλας μέσω, και ο Μπουμπούκος και ο Βορύδης όσους δεν συμφωνούσαν με την υποτακτική διάθεση που είχαν και διακυβέρνηση που είχαν Αναρχοάπλοιτους ε, Κουμουνιστό λοιπόν και τα Λιμπάν. Τώρα με την κατάσταση του Τσιπριστάν άλλαξε το πανηγύρι Όποιος δεν συμφωνεί με ό,τι κάνουν η υποτακτική του Τσιπριστάν είναι φασίστας είναι ναζίστας είναι έτσι είναι αλλιώς όποιος δεν συμφωνεί δε με την του Ευρώπη όλων αυτών πως τον είπαμε ευροσκεπτικιστή ναι κατάλαβες κοίτα να δεις τώρα όμως ποια είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα ότι Α σου πω ένα απλό παράδειγμα Σου έλεγα προηγουμένως ότι θα θέλουν να βάλουν υποθήκη Τα σπιτάκια των ανθρώπων που πληρώνουν τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων Και πέρασαν τη... αυτή την... Αυτό το... το θέμα το πέρασε ο σκορλέτης με τη Βαλαβάνη Σε ρωτάω Γι' αυτό το μόνο την κίνηση αυτή είναι... δεν είναι ναζίστες Δεν είναι φασίστας Εγώ είμαι ο φασίστας, Ο ναζίστας Και η σκουριλέτης με τη Βαλαβάνη είναι αριστερή μην μπερδευ... τα έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας κυριολεκτικά σε μια κοινωνία πολιτικ σε μια κοινωνία με καμένη φλάντζα από την υπερπληροφόρηση τα έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας λοιπόν αλλά είπαμε έτσι ότι τουλάχιστον εμεί απευθυ... απευθυνόμεθα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σκευόμενοι διότι θα σου πω δηλαδή, πόσο αυτή η κοινωνία είναι απολιτικ και εκμαυλισμένη Κατά περιόδους λοιπόν και στην ιστορία πάρ' τα τελευταία 70, 80 χρόνια, 100 χρόνια συνέβαιναν διάφορα πράγματα σε λαούς και οι πρώτοι που αντιδρούσαν ήταν οι νέοι κάθε χώρας, περιοχής, πες την όπως θέλεις λοιπόν απέναντι στην εξουσία γιατί όλοι οι, οι νέοι, κάθε γενιάς νέοι πιστεύουν ότι θα αλλάξουν τον κόσμο είναι έτσι ή δεν είναι οι μοναδικοί που ζουν σε έναν αλλαγμένο κόσμο είναι τούτη η γενιά των νέων και θέλεις να σου το αποδείξω. Κατά περιόδου, λοιπόν οι νέοι αντέδρασαν. Κάποιοι πήγαν και τίναζαν τα γερμανικά, ε, κάνουν, ε, βάζαν μπόμπες στους γερμανούς γιατί οι πατρέλους είναι κατακτημένοι. Ακόμα και μέσα στη Γερμανία ο Μπάαντερ και η Μάιγχοφ τους ξέσχισε τον προκτό των γερμανών αντιδρώντας στην υπεριαλιστική διάθεση που είχαν να βοηθήσουν την Αμερική για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Λοιπόν, του αντέδρασαν Και μέσα στην ίδια τη Γερμανία Λοιπόν, και σε άλλες χώρες Άλλες εποχές Είδες εσύ να γίνεται Καμιά αντίδραση ε, Στην Ευρώπη ας πούμε αυτή τη στιγμή ε, από, νέ, από νέους ανθρώπους Όχι Τι βλέπεις, βλέπεις καρικατούρες Αναρχικών, οι οποίοι βγαίνουν έξω Όταν τους χρειάζεται το σύστημα Όποιο χρώμα κι αν έχει Βλέπεις στημένες αριστερές κινήσεις όπω έγιναν στα εγγένεια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα δίθεν τα είχαν βγει και εκεί το, αυτό το, το οποίο αντιστέκεται πανευρωπαϊκά και τέτοια. Και θα σου πω και κάτι: ένα μεγάλο μυστικό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα που χρησιμοποιούσαν οι παλιότερε γενιέ για να κάνει ό,τι αντίσταση θέλει. Δηλαδή να, να βάλει μπόμπα, α πούμε. Σ' έχουν τσιμπήσει το δευτερόλεπτο. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμο διεξάγεται στο διαδίκτυο και οι πιτσιρικάδες είναι ε, πολύ εκπαιδευμένοι σε αυτό αν ήθελαν να κάνουν ό,τι έκαναν παλιότεροι πιτσιρικάδες βάζοντας μόμβες σε γερμανικά κτίρια σε ναζιστικά τέτοια σε... θα τους είχαν εξεσκίσει το πάτερο στο διαδίκτυο διότι οι πιτσιρικάδες το παίζουν στα δάχτυλα αλλά είναι μεγαλωμένοι απολιτικ Τέλο. θα του είχαν κάνει μέσω διαδικτύου θα τους είχαν του είχαν τσουρουφλήσει, μιλάμε. Το καταλαβαίνει. Βλέπει εσύ να γίνεται τίποτε, όχι. Κάτι καρικατούρε που βγαίνουν δίθεν τάχα μεν αναρχικοί στο δρόμο, οι οποίοι πρόσεξε, βγαίνουν να κουντρευριστούν μόνο με την αστυνομία. Α για... μιλήσουμε για την Ελλάδα, <Κι μόνο> κάτι συστήματα γερμανικά κόμματα τα οποία καλού... ε, κάνουν ευρωπαϊκή αντίσταση, λέει, και βγήκαν εκεί όταν έγιναν τα εγγένεια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κάτι ποντέμο, κάτι τέτοια. Γαλεία αυτά. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε Είναι κινήσεις απολιτικ ε, Ατόμων Κατευθυνόμενων Τονίζω το τελευταίο Κατευθυνόμενων <Τι> Ανέλησε και την κατάσταση στην Ελλάδα Και θα δεις Ότι δεν έχω πουθενά άδικο <Τι> Αυτή είναι η κατάσταση Μην ακούω τώρα Ο πόλεμος μπορούσαν Αυτή τη στιγμή Αν υπήρχαν πιτσερικάδες Οι οποίοι θέλαν να κάνουν νεαροί Οι οποίοι θέλαν να κάνουν Ό,τι έκαναν παλιότεροι σε άλλες γενιές Θα όρπαγαν στο διαδίκτυο Και θα τους στον αέρα κανονικά δηλαδή Θα τους τίναζαν, θα τους έκαναν αυτούς Αυτές τις αγορές ειδικά Που είναι ε, σε νούμερα σε κομπιούτερες η περιουσία τους Θα τους είχαν κάνει, σου λέω, τρέλα τι τράπεζε, θα τις είχαν ζουρλάνει oh, Θα τις είχαν ζουρλάνει κυριολεκτικά oh, Αλλά βλέπεις να γίνεται τίποτα εσύ oh. Ακούμπησες και τις ελπίδες σου στους ανώνυμους Πάντα κάπου ακουμπάς τις ελπίδες σου μεγάλη is... Αυτά... Τι μας είπε λοιπόν ο αριστερός κύριος πρώην Πασόκος κύριος Μητρόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ Πρέπει να πούμε στο λαό ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο σώπα Είτε εγκριθεί το σχέδιο τσίπα είτε το θεσμών θα είναι μνημόνι με επώδυνα μέτρα <Τι> Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια την οποία βέβαια εσύ δεν την ακούς, γιατί yeah. ότι θα με το παραμύθι του δημοσίου να ζει σαν Βασιλόπουλο all... μου και κυρία μου Όταν φτάνει ένας υπουργός Προσέξτε να μιλήσουμε Να μείνουμε Έτσι είναι μεγάλη Έκαναν ένα λαό αυτή τη στιγμή να σηκώνει πανώ με το κάτω τα χέρια από το ΦΠΑ. Όπω σήκωναν κάτω τα χέρια ε, παλιά. Δεν είναι εδώ. Λοιπόν, αυτά που λε. Λοιπόν, αυτά. Όλα τα πάντα είναι το ΦΠΑ. Και να, να μιλήσουμε για λίγο σοβαρότητα. Δεν ξέρω πώ την εννοείτε εσεί, τη Σοβαρότητα. Ο ήρωα υπουργό σου Μπαρουφάκεν κάλεσε του. Πρέπει, λέει, πρότεινε. Προσέξτε πρόταση να γίνει δημοψήφισμα στα νησιά του Αιγαίου για το ΦΠΑ. Δεν θα μείνω άλλο σε αυτή την είδηση. Και μόνο στο άκουσμα της είδηση, την πρόταση αυτού του σοβαρού ατόμου, το οποίο, στο οποίο έχει ακουμπήσει τις τύχε σου μεγάλα και τον θεωρεί ήρωα, είναι, ε, δεν είναι για γέλια. Είναι για πολλά ε, κλάματα, διότι δεν δεικνύει μόνο τη σοβαρότητα την οποία έχει το άτομο, δεικνύει το καταπιεσμένο εγώ το, και όλον αυτόν τον κομπλεξισμό που κουβαλάει. Και το πώς βρήκε δρόμους και διαδρόμους να αναρριχηθεί στην εξουσία. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Come together. Come together. Και βέβαια τώρα βγήκαμε εμείς τώρα ας πούμε με το λαφαζάνη και με όλου αυτούς τους αγωνιστές και πάνω απ' όλα διαπραγματευτές. Ναι. Αυτά τα πανέξυπνα μυαλά. Δηλαδή είναι τόσο πανέξυπνα μεγάλη για να καταλάβει. Εντάξει είπαμε ότι διορίζουν μέχρι τρίτη γενιά... Τι τρίτη... 25η γενιά στο μέλλον... Τα μελλοντικά έμβρια τα διορίζουν... Δηλαδή έβλεπα εκείνη τη γελία σκηνή που ο Λαφαζάνης πήρε ένα κομματόσκυλο... Να το διορίσει διευθυντή στη Ράε... Κομματόσκυλο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα μιλάμε... Άγανε το πράγμα... Πάει με την όπη Πώς λοιπόν να αντιμετωπίσεις τις διαπραγματεύσ λοιπόν οι οποίες μέσω δουνουτού κάνουν τα πεγνίδια τους και αν η Ελλάδα λέει συνεχής τις συνομιλίες με τη Ρωσία με τον Αγωγό τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα κάνει πίσω και λοιπόν κατάλαβες ποιους πας να αντιμετωπίσεις <Τι> ποιους πας να αντιμετωπίσεις με εξωτερική πολιτική η οποία αλλάζει κάθε δευτερόλεπτο ανάλογα με το βλάκα που έχεις σε κυβερνητικά σχήματα και πας να τα βάλεις με εξωτερικές πολιτικές, οι οποίες είναι εξωτερικές πολιτικές εκεί άκαμπτες. Μα όποιος και αν είναι στην εξουσία, είναι εξωτερικές πολιτικές, είναι άκαμπτες. Αυτό κάνουμε, αυτό έχουμε εμείς παιδιά. Και πας τώρα εσύ μεγάλε, αγωνισταρά μου. Ναι. Κυρία μου και κυριέ μου, έχουμε νέες περιπέτειες. Προσεχώς στο Σινέ Αβόρα, ο Πανουράμπος σε νέε περιπέτειες. Αλλά τώρα α, πα, πα. Ευτυχώς δούλεψαν και οι κυρίες Εκεί που ράβουν τα ρούχα του ναυτικού Ο Πάνος ο Ράμπος Παρακολουθεί ναυτικές επιχειρήσεις Φορώντας ναυτικό πά Με κουστούμι Τον, α, Εκεί α, δούλεψε μόνο το, το καπελάκι Κυρία μου και κυρία μου Επίσης να προτείνουμε ως εκπομπή Lifestyle Ότι είναι τάση μόδας Το ανοιχτό χιτώνιο παραλλαγής Σαν το χαβανέζικο που Που φόρεσε στο καλπάκι Ο Πάνος ο Πάνος, ο Ράμπος λοιπόν φοράει, πες το μεγάλε έλα πες το. Ε, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν, δεν ξέρω θα έρθει λίγο, λοιπόν τι λέγαμε τι σου λέγα λοιπόν μεγάλε σου έλεγα ναι σου έλεγα ο Πάνος, ο Ράμπος ο Πάνος, έλα πες μου φορήσε. Ε, μα είπα, δεν είπα χτες μωρέ, δεν με προσέχετε μωρέ. Δεν είναι... Δεν μω... ναι, είπα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ρε, να φορέσει ο πάνω στη στολή του Δίτη Για να και την έχεις πρόχειρη να του τη στείλουμε Λοιπόν και να, το, να, είναι, εκεί, να, να είναι βατραχάνθρωπος Και όχι μόνο αυτό, να παρελάσει μεγάλε στην Αθήνα Λοιπόν, μαζί με τους οικαδες εκεί πέρα και τη στολή και με τα βατραχοπέδιλα. Άρε πάνω Ράμπο Μεγάλε, σου λέω εγώ θα επαναλάβω ότι δεν έχεις δει τίποτα ακόμη στην Ελλάδα Ο ράμπο Ράμπος στις νέες περιπέτειες Προσεχώς στο Σινέα αβόρα. Άρε, καλά αυτά Βε, Τώρα που κάνει το Ράμπο Φαντάζεσαι να αρχίσει να κάνει τον Ταρζάν Μεγάλε, ο πάνω και η κολλητή του αυτή τη στιγμή είναι βολημένοι και τρώνε με χρυσές κουτάλες Εννοώ δηλαδή πλερώνονται οι άνθρωποι Εσύ έχεις μεροκάματο Ερώτημα βάζω Και μην ξεχνάς πάνω απ' όλο ότι ο Πάνος είναι και ανεξάρτητος Και Έλληνας Εσύ είσαι <laughs> <δε>, Μπαίνει ένα ερώτημα Λοιπόν Στην Αθήνα λέει πνίγηκαν από τις διοξίνες Δεν έχουν 20.000 ευρώ λέει να το καθαρίζουν Λοιπόν, τρίτη φορά πήρε φωτιά αυτό το εργοστάσιο να κύκλωσεις. Και κάθε φορά που καίγεται Αμέσως μετά γίνεται μεγαλύτερο σε στρέμματα <χω> <Λέ>, ακούς <Συλίκυρα> Ακούς τώρα, τι σου λέω Και δεν έχουν, λέει, 20.000 ταλέπωροι Αθηναίοι Εκεί η κυβέρνηση να τα δω και λέει το Υπουργείο, ξέρω εγώ Να μην πνιγούν στις διοξύνες Οχ τι πάθαμα καλό Αφού μεγαλώνουν τα στρέμματα Μάλωνε πίσω Έλα Έλα Γεια Τι τραβάμε Και δεν το μαρτυράμε Ελεύθερος λοιπόν Ελεύθερος Με Έλα Έλα ναι, ναι. Να τολμήσω να φαζάνεις τώρα Να κάνει μήνυση σε ποιον Αυτό το εργοστάσιο ξέρεις Τι <laughs> <die> συμφερόντων είναι <laughs> Το έχει δει <laughs> Σε ποιον <laughs> Πάντως να σε ενημερώσω γιατί δεν θα κοιμώσουν Αν δεν μάθανες την είδηση <Cannon> Ότι αυτός που πήρε τα δισεκατομμύρια μίζες Λοιπόν ο Πως τον λένε Ο Ευσταθείου πλέον ένα εκατομμύριο ευρώ εγγύηση στο δημόσιο Και αφέθηκε ελεύθερο. Λοιπόν ε, Α όχι ψέματα όχι εγγύηση, Επέστρεψε το δημόσιο είναι εκατομμύριο ευρώ Δεν του κανένας όρος περιοριστικός Δεν του επιβλήθηκε τίποτα Και ο άνθρωπος είναι ελεύθερο Τι θες όλα μεγάλε Έλα. Έλα φίλε μου Ποιος, ποιος Έλα Έλα Δεν η εξή των δευτερόλεπτων Δεν μπορείτε και κερδίζω ηλεκτρικό λουκούμι Άστο ρε Αντώνη Βέβαια, άστο Αντώνη, άστο, άστο, άστο Έχουμε λαλήσει κάτι Κάνουν ότι δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά Βέβαια οι γιατροί Του, των κέντρων υγείας Οι οποίοι είναι απλήρωτοι από το Γενάρη Το τονίζω, από το Γενάρη Μπορούν να καταλάβουν καλύτερα στο πετσί τους τι σημαίνει και αριστερή διακυβέρνηση Και μεγάλο μέρος των δεν θα περικοπεί mm. γιατί, γιατί θα βάλει ένα πατριωτικό φόρο η Βαλαβάνη εκεί Με το σκουριλέτι. Mm. άρια σκουριλέτι. Mm. Τη φυσιογνωμία για αυτή. Mm. Βέβαια ε, η ΔΕΗ αρχίζει να σας κάνει προσφορές Πρόγραμμα δόσεων για εξώφυση Διότι είναι δύο δις για να εξώφυνει τη ρεύματος Κατάλαβες μεγάλε ντού από παντού Στα κοθόνια Λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Χωρίστε Μπράβο μπράβο μπράβο μπράβο Μάμα πάει να κάνει ρυθμίσεις λέει στη ΔΕΗ Όπως πήγα και έκανα τις 100 δόσεις Θα μου πάρει το σπίτι του ταμείου Δεν έχω τίποτα άλλο Τι να μου πάρει το ΔΕΗ Κυρία μου και κυρία μου Σαν σήμερα το πρωινό Της 10 η Ιουνίου του 1944 Η γερμανική φάλαγγα των Εσές Ξεκίνησε από τη Λιβαδιά για την Αράχοβα Με σκοπό να πάει να μοιράσει κουρκουμπίνια, λουλούδια Στους κατοίκους διότι μελλοντικά θα γεννιόταν μια Μέρκελ, ένα Σόιμπλε, ένα Γιούνκερ και θα ήμασταν σύμμαχοι λοιπόν προχωρώντας εκεί στον δρόμο λοιπόν με διαταγή του διοικητή του υπολογαγού Hans Ζάμπελ λοιπόν είπαν δεν σταματάμε εδώ στο Δίστομο να μοιράσουμε στους ανθρώπους τους είδαν να έχουν λίγο ένα χρώμα να τους μοιράσουμε λίγο, λίγες περισσότερε του Λούμπες και κατέβηκαν λοιπόν εκεί λοιπόν και άρχισαν να μοιράζουν το Λούμπες στο Δίστομο και τριαντάφυλλα και γαρίφαλα και εντελβάει πάνω απ' όλα λοιπόν περιπολώντας το δίστομο 114 γυναίκες 104 άντρες εκτελέστηκαν απάνθρωπα μεταξύ των νεκρών 45 παιδιά και έφηβοι 20 βρέφοι και μετά την αποχώρηση από την Ελλάδα το Ελληνικό Γραφείο Εγκληματιών Πολέμου μπόρεσε να ανακαλύψει τον υπεύθυνο της φαγής το Hans Zabel, ο οποίος είχε καταφύγει στο Παρίσι και είχε συλληφθεί οι γαλλικές αρχές τον παρέδωσαν στις ελληνικές οι οποίες τον προφυλάκισαν θέλετε να ακούσετε τη συνέχεια βεβαίως τον Αύγουστο του 1949 ομολόγησε την έκταση των γερμανικών θηριωδιών στο δίστομο αλλά δικαιολόγηθηκε ότι εκτελούσε διαταγές των ανωτέρων του κατά τη διάρκεια της προφυλάκησή του ο Ζάμπελ Εκδόθηκε προσωρινά στη Δυτική Γερμανία για άλλη υπόθεση αλλά δεν επέστρεψε φυσικά ποτέ στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Το 49 εκδόθηκε, με το ξεχνάς. Ε, την ώρα που κάποιοι άλλοι που πολέμαγαν του Ζάμπελ στέναζαν στα σακιά με τις γάτες και σπάζοντας πέτρες στα ξερονίσια. Σήμερα λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, μαθαίνουμε με λύπη ότι το δίστομο μάλλον εντάσσεται και αυτό σε αυτή την γελιότητα που δημιούργησε ο Γκάουκ με τον Παπούλια για τα, τα ιδρύματα γερμανοελληνικής νεολαίας και τέτοια για να του δώσουν κάτι ψηλά ο Αργύρης ο Σφουντούρης του οποίου έχουμε και αφιέρωμα στον τοίχο όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει να το δει δηλαδή το ρεπορτάζ φαντάζομαι ότι ζει επειδή έζησε και εκείνη τη σφαγή Ζήκε τη σημερινή σφαγή και θα θλίβεται μαζί με μας ακόμη περισσότερο. Αυτά κυρίες μου και κύριοι λοιπόν είναι τα τελευταία νέα. Ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και ας επανέλθουμε να κλείσουμε παρέα αυτή την εκπομπή. μόνο κάτια πονήρα. στράτα που διάλεξες τη διάλεξαν κι άλλες μα όλες πατήσανε σε χάρτινες χάρτινες χάρτινες χάρτινες σκεπασμένες με υπησό. Σπατά, με μέσα Κι όσες πατάμε πρέπει να μεσα στο κρεμώ. Κάρτινες λάλες και παζμένες μέσω. Κι όσες πατάμε πρέπει να μεσα στο κρεμώ. Θα πάτις στη λάσπη θα βρεθεί σιγά σιγά Θα τέλει στην καλύμβα να ξανάρθεις Λυπάμαι όμως θα'ναι τη διάλεξα κι άλλες μα όλες πατήσανε σε χάρκινες χάλες χάρκινες χάλες σκεπασμένες με χρυσό και όσες πατάνε πέφτουν μέσα στο τρεμό χάρκινες χάλες σκεπασμένες με χρυσό Στάθης Μιλάνος με τα αδέρφια του Εκπληκτική ζωντανή ηχογράφηση Πολλών ετών Απίστευτος μπουζουκτής Αλλά και τραγουδιστής Κυρίες μου και κύριοι Άλλο τι δεν έχουμε να προσθέσουμε σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση Και για την τιμή και για τις παρατηρήσεις Ευχόμενα, ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πολύ καλά. Ναι. Γεια σας και χαρά σας. Τον 1,5 FM στέρεο.